Στοιχη 12-16 Οι 12 Απόστολοι. 12. Συνέβη δέκατα τα ημέρας τάφτα να βγει ο Ιησούς το όρος για να προσευχηθεί, και πέρασε τη νύχτα ολόκληρον εν την προσευχή προ τον Θεόν. 13. Και όταν έγινε η μέρα, εφώναξε πλησίον του του μαθητάς του, και ξέλεξαν από αυτού δώδεκα του οποίους και ονόμασε Αποστολού. 14. Εξέλεξε δηλαδή τον Σίμωνα, εις τον οποίον έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον Ανδρέα, τον αδελφόν του, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον Φίλιππον και τον Βαρθολομέον. 15. τον Ματθαίον και τον Θωμάν, τον Ιάκωβον, τον Υιόν του Αλφέου και τον Σίμωνα, που τον έλεγαν Ζηλωτίν. 16. τον Ιούδαν, τον Υιόν του Ιακώβου και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίο και έγινε στο τέλος προδότη.